Σήμερα είστε δικαιολογημένοι. Ακριβώς διότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή του Αγίου Ανδρέου, Πανηγυρίζει η πόλη μας. Και ίσως δεν θα έπρεπε και εγώ να κάνω κήρυγμα σήμερα. Αλλά μια και το ξεχάσαμε προχθές να το ανακοινώσουμε είπα να μην παρακάμψουμε το Ιερό Αυτοχρέος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα γίνει σήμερα το κήρυγμα και θα γίνει σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που γίνονται όλα τα κηρύγματά μας, δηλαδή θα επαναλάβουμε το προηγούμενο και όμω όμως θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε κατά την νωρίτερα, ούτω ώστε και εγώ να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω κάτω στον Άγιο Ανδρέα, αλλά και εσείς εάν θέλει κάποιος από εσά να προλάβει να πάει κάτω να βρεθεί στον Εσπερινό. Δεν έχουμε κανέναν λόγο, θα γίνει κανονικά το κηρύγμά μα, στο Αγίου Νικολάου δεν έχουμε το... κάποια τοπική ορτή, το... δεν μας πειράζει αυτό. Απλά καλώ κάνατε και το αναφέρετε, εγώ όμως δεν μπορώ να, το... να σκέπτομαι τις ορτές, διότι κατά αυτόν τον τρόπο τις περισσότερες... τα περισσότερες μέρες πρέπει να τα κλείνω τα κηρύγματα. Έχει. Το κήρυγμα θα γίνεται και όσοι πιστοί προσέρχεται. Ερχόμαστε λοιπόν να επαναλάβουμε Ερχόμαστε να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε προχθες τους δύο στίχους δηλαδή, Το στίχο 24 και το στίχο 25 του 15ου κεφαλαίου των παρμιον του Σολομόντος. Και θα σας θυμίσω ότι ο Λόγος ήταν πάρα πολύ δυνατός που μας είπε ο Κύριος. Όλα τα Λόγια του Κυρίου βεβαίως είναι δυνατά. Αλλά εδώ μας έθιξε το κέριο θέμα. Ποιο είναι το ενδιαφέρον σου το μεγάλο. Τι είναι εκείνο που σε απασχολεί. Σας θυμίζω τον Ιν Απολύης στον δούλων σου δέσποτα που είπε ο γέροντας ο Σιμεών ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου. Ποιο είναι, ποια πρέπει να είναι η μεγάλη επιδίωξης του ανθρώπου Ποιο πρέπει να είναι το μεγάλο του όνειρο και το μεγάλο όνειρο είναι η βασιλεία των ουρανών Ο Σιμεών είδε τη βασιλεία του Θεού εδώ όταν επήρε τον Κύριο στην αγκαλιά του και γι' αυτό βλέπει ότι δεν έχει να επιδιώξει τίποτα ανώτερο από αυτό δεν έχει να ζητήσει τίποτα περισσότερο από αυτό γι' αυτό και παρακαλεί τον Θεό να τον πάρει. Αυτό ακριβώς μας λέγει σήμερα, μας είπε μάλλον προχθές το Σάββατο, ο λόγος του Κυρίου. Ποια είναι η επιδιώξή σου. Ποιος είναι ο στόχος σου. Ποιος είναι ο σκοπός. Ποια είναι η προσδοκία σου. Και ο μερσοφός λέγει, ο νοήμων άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος επιδίωξή του, στόχο του, σκοπό του, έχει οδού ζωής. Σκοπός του Αγίου Ανθρώπου δεν είναι να πλουτίσει, δεν είναι να ευδοκιμήσει σε αυτή τη ζωή, δεν είναι να πάρει επένους από τους ανθρώπους, να χειροκροτηθεί, Σκοπός του αβιενούς, του Αγίου Ανθρώπου, του Ταπεινού Ανθρώπου, του Ανθρώπου του Θεού είναι να έβρει θέση στην βασιλία Βασιλεία του Θεού. Να έβρει τὸν δρόμων που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Διανοήματα οδη ζωή λέγει οδη διανοήματα συνετού. Η δρόμοι της ζωής. Οι δρόμοι που οδηγούν στον Παράδεισο, οι δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών είναι η μοναδική απασχόλησης του Αγίου Ανθρώπου. Και αν το δείτε αυτό στην πράξη, μπορείτε να το δείτε αν ρίξετε μια ματιά στους βίους των Αγίων. Εκεί θα δείτε τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των Αγίων Ανθρώπων, των Αγίων του Θεού και των κοσμικών ανθρώπων. Οι κοσμικοί άνθρωποι επιλέγουν πάντοτε το χρήμα. Σας είπα τρεις θεότητε είναι σήμερα, υπάρχουν. Τρεις θεότητες. Τρία υψηλά ιδανικά στους ανθρώπους. Το ένα είναι η υγεία, το άλλο είναι ο πλούτος και το άλλο είναι το σεξ και τα χρήματα. Καλά, τα χρήματα είναι με τον πλούτο μαζί. Τρεις θεότητες υπάρχουν. Η σάρκα, ο πλούτος και η υγεία σάρκα, πλούτος και Υγεία. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει εις τον Άγιο του Θεού ο Άγιος άνθρωπος και τα τρία τα έχει βγάλει στην άκρη και το εάν είναι άρρωστος δεν τον απασχολεί και το αν είναι φτωχός γι' αυτό είναι προνόμιο και πλεονέκτημα. Και το να είναι βεβαίως μακριά από τις αρκικές απολαύσεις, μερικά μα, μακριά από τη σαρκική αμαρτία, αυτό είναι, θα λέγαμε, το, το, το κατουσίαν εισιτήριό του για τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι γινείται ο Άγιος. Δέστε τους βίους των Αγίων. Τι ήταν ο Άγιος Μάξιμος που είμαστε στην αίθουσά του. Ένας ασκητής, ένας καλόγερος. Μπορούσε να είναι πολύ ανώτερο από ένας καλόγερος. Δεν το ήθελε, δεν το επαιδίωξε. Διότι η προσδοκία του ήταν η Βασιλεία του Θεού. Ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες. Είχαν όλα τα φόντα, όλες τις προϋποθέσεις. Είχαν υποσχέσεις από τους βασιλείς τους, αυτοκράτορες οι περισσότεροι να έχουν και πλούτο, να έχουν και αξιώματα. Τα παρέκαμψαν όλα αυτά για την αγάπη του Χριστού και δοξάζονται αιωνίως στον ουρανό και έχουν απόλαυση βασιλείας ουρανίου και όχι βασιλείας εγκοσμίου. Ο ζωής διανοήματα συνετού. Ο Άγιος άνθρωπος ένα σκέφτεται αυτό που σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος θυμάστε τη λέγει ο Απόστολος Παύλος εκεί στους Κορινθίους Επιθυμία έχω, μεγάλη επιθυμία έχω λέει στην καρδιά μου τι, εις το και εις Χριστόν είναι. Επιθυμία έχω να πεθάνω γρήγορα, να λιώσει το κορμί μου και να βρεθώ εγώ κοντά στον Χριστόν. Βρίσκεις τέτοιες επιθυμίες τους χριστιανούς, σπάνια και πού ευρίσκεις. Αν πας στο Άγιον Όρος, σε χώρο Άγιο θα βρει μοναχού οι οποίοι γι' αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους, Γι' αυτό ακόμα ανασέρνουν σε τούτη τη ζωή. Αυτό θέλουν, αυτό επιδιώκουν, αυτό ζητούν, αυτό παρακαλούν. Δεν τους ενδιαφέρουν ούτε τα αξιώματα, ούτε άλλε προσδοκίε εδώ στον κόσμο αυτών, μάταιε και ταπεινέ. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι το συγχριστό είναι το να βρεθούν δίπλα στον Κύριο το να αγιαστούν το να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών και επίσης μας είπε ο Κύριος και κάτι ακόμα ότι στους κοσμικούς ανθρώπους που οι προσδοκίε του είπαμε ποιε είναι ο πλούτος η υγεία σας θυμίζω τον άφρονα πλούσιο της περασμένης Κυριακής είδατε τι συνέβη με τον άφρονα πλούσιο εκεί που τα έχει όλα έτοιμα και τα καμάρουνε τη νύχτα εκείνη ήρθε η ώρα να φύγει εδώ το λέει κάπως διαφορετικά το ιεροκείμενο οίκους υβριστών κατασπά κύριος. Ο Κύριος τον υβριστή, τον υπερήφανο δηλαδή τον αλαζόνα, τον περιφρονητή αυτόν ο οποίος έβγαλε το Θεό από τη ζωή του αυτόν ο Κύριος θα τον ταπεινώσει το πως θα τον ταπεινώσει ξέρει εκείνος και γι' αυτό τι γίνεται βλέπεις περιουσίες ολόκληρες να έρχεται μία πυρκαγιά και να μην αφήνει τίποτα και να λες τι έγινε τι έγινε γιατί καήκαν άνθρωποι γιατί εμένα ρωτάς τυχαίο <Τιχέω>, πάντως δεν υπάρχει αυτό ξέχνετε τύχη <Τιχή>, δεν υπάρχει γιατί ο Θεός επέτρεψε εμένα ρωτάς εμένα ρωτάς γιατί εκάηκαν περιουσίες γιατί εκάηκαν γιοστάσια εμένα ρωτάς για τράβο να δεις τώρα που μαζεύουν ελιές υπολογίζουν την Κυριακή για τράβο να δεις Ο, καθόλου μπράβο θα έρθει λοιπόν η φωτιά δεν θα έρθει η φωτιά <laughs> θυμάμαι μία ψυχούλα θα σας πω την αλήθεια εδώ και 15 περίπου χρόνια όταν πρωτοέγινα πνευματικός είχα λίγα χρόνια έπήγα σε ένα χωριό στη Ζήρια συγκεκριμένα έξου πήγα για εκεί λοιπόν που εξομολογούσα θυμάμαι ήτανε της εγώ είχα πάει της Παναγίας να αυτή η καημένη για γεροντισούλα Μου λέει η μου, τι να σου πω, ανήμερα τη πεντηκοστής, πεντηκοστής, είχαν πάρει τα τραχτέρια μου λέει και πηγαίναν στο βουνό να πάνε να αθερήσουν, ξέρω που, ότι είχαν δουλειές, λέει να πάει, <Τι τις πεντηκοστής ανήμερα, ευγήκα λέει και τους φώναζε, θα μας κάψει βρε ο Θεό θα μας κάψει ο Θεό. Το καλοκαίρι δεν πρόλαβε να τελειώσει η κουβέντα τη. Αυτή η παραμονές παραμονέ τη Παναγία. Μετά της Παναγίας έγινε πυρκαγιά πάνω και τάκο ψόγα. η Λίγρια αυτή. Τι έτσι νομίζεις. Είναι τυχαία η πυρκαγιά. Την έβγαλε. Φταίει, φταίει ο εμπριστή. Ποιο είναι Ξέρεις εμπριστή. Ξέρει ποιο είναι ο εμπριστή. Ο κύριο είναι ο εμπριστή. Αυτό δίνει εντολή στη φωτιά. Αυτό είναι. εσύ δεν σέβεσαι τον ρόγο του Θεού έχει ο Κύριος τρόπο να κατασπάσει ο Κύριος τους οίκους των ασεβών και να μην μείνει τίποτα και εκεί που καμαρώνεις ότι έχεις και έκανες κουμπίνε και έκανες δεν ξέρω τι άλλο έκανες λοβιτούρες για να μπορέσεις να φτιάξεις την περιουσία σου έρχεται μια ανοιχτή μια καταιγίδα Μία κατολίσθηση, θυμάστε τα σπίτια που τα παίρνει η θάλασσα, θυμάστε Το βουνό, το παίρνει ο Ρόκτυρο σπίτι, Το έβλεπε στο Καμάρωνες, σε λίγο έφευγε το βουνό Το παίρνει, το έκανα στον δρόμο συντρίμμια, Συντρίουμια, δεν έμενε τίποτα Εκεί οι καναπέδες, εκεί τα σαλόνια Εκεί οι κρεβατοκάμαδες, εκεί οι τηλεοράσει οι Όλα μέσα στη λάσπη ενώ είδες εδώ τι, τι μας είπε στο τέλος. Εστήρισε λέει ο Κύριος όριον χήρας. Υπερασπίζεται ο Θεός και τη χήρα και τον ορφανό και τον φτωχό. Υπερασπίζεται προπάντων. υπερασπίζεται ποιον. Τον ευσεβή. Υπερασπίζεται. Μου λέγανε προχτές, προχτές. Τι σας είπα για το μάζεμα της αλλιάς σας είπα. Για το μάζεμα της ελιά σας είπα. Προχτές μου πάνε, στις πυρκαγιές του, του Αιγύου εδώ πέρα, κάποιος που σέβεται την Κυριακή, δεν πειράζει την Κυριακή, δεν πάει να μαζεύσει ελιάς. έχει λιοστάσια εδώ κάτω. Ούτε μία ελιά δεν του κάψε η φωτιά, πέρασε γύρω η φωτιά από το λιοστάσιο του, έκαψε όλα τα άλλα, αυτού το συγκεκριμένου, γιατί δεν μαζεύει ούτε Κυριακή ούτε γιορτέ. Και έχω μάρτυρα εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή ακούει αυτό. Είναι εδώ πέρα μέσα στο Εδώ στο ίδιο. Ούτε μία ελιά και μάλιστα έχει λάδι κάθε χρόνο αυτός. Η άλλη είδα ξέρετε, η ελιά αποδίδει κάθε δεύτερο χρόνο. Αυτός αποδίδει κάθε χρόνο η ελιά του. Τυχαίο και αυτό. Το έλεγα στον πατέρα μου, ασταυροκοπιότα. Τι μου λες, μου λέει. Mm -hmm. Μάλιστα. Mm -hmm. Μάλιστα. Αποδεδειγμένα πράγματα. Όχι υποθέσεις και οικασίες. Για να μάθεις ότι ο Κύριος ζει. Ζει Κύριος. Και το πιστεύουν αυτό οι ευσεβείς. Και ζουνε με την προσδοκία του Κυρίου. Και γι' αυτό βαδίζουνε, βαδίζουν οδούς ζωής. Έτσι δεν είπε ο Κύριος. Ζητείτε πρώτον εσείς τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ Είστε να εγώ εγώ θα σε προστατεύσω εγώ θα σου στείλω βροχή εγώ, εγώ εγώ Εγώ. όπως υπερασπίστηκε ο Κύριος κάποτε τους Ισραηλίτες που ήταν εκεί στην Αίγυπτο και ερχόντανε, και ερχόντανε οι δέκα πληγές του Φαραώ και οι πληγές έπληκαν μόνο τους Αιγυπτίους όχι τους Ισραηλίτες και ήταν μαζί Μέραν μαζί Ανάκατοι ήταν Στα σπίτια των Ισραηλιτών δεν επίγαινε Δεν επίγαιναν οι, οι δέκα πληγές του Φαράου Λες να μην μπορεί να το κάνει αυτό ο Κύριος Επειδή δεν μπορεί να το κάνεις εσύ Αυτά λοιπόν χοντρικά Είπαμε προχτές Το περασμένο Σάββατο Και τώρα πάμε παρακάτω στου επόμενου δύο στίχους, στο στίχο 26 και στο στίχο 27. Και είπαμε, θα επιδιώξουμε τουλάχιστον 5 λεπτούλια νωρίτερα, 5-10 λεπτούλια να τελειώσουμε νωρίτερα. Στίχος 26. Βδέρηγμα μακυρίο, Λογισμό άδικο. «Αγνών δε σε μνέ». Τι συχαίνεται, λέει ο Κύριος. Βδελίσεται. Βδέλιγμα σημαίνει συχαμάρα. Τι συχαίνεται σιμα... Τι περισσότερο ο Κύριος. Εκείνο που εμείς δεν του δίνουμε καμία σημασία γιατί αν σε ρωτήσω τι εξομολογήσεις όταν πας να εξομολογηθείς να πληθείς, να καθαριστείς τι εξομολογήσε Σομολογήσε; αν είπες καμιά κουβέντα και αν έκανες και καμιά μαρτία; εξομολογήθηκες πότε τους λογισμούς σου? τους λογισμούς σου τους εξομολογήθηκες Ή εξομολόγησης λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορήτης, είναι η διαστόματος των πονηρών έργων και λόγων και λογισμών. Τον είπες πότε το λογισμό σου. Αυτόν τον αμαρτωλό λογισμό που σου πέρασε στον δρόμο εσένα του άντρα που είδες στον δρόμο μία άσεμνα ντυμένη γυναίκα να περνάει. Τον είπες αυτόν τον λογισμό που πέρασε και μαγάρισε το μυαλό σου και έρχεσαι ας είσαι Γαίρος, ας είσαι γέρος. δεν έχω τίποτα. Ποιος το πει δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Επειδή τρέπεσαι και εσύ ο ίδιος, να ειδείς το λογισμό σου, επειδή τρέπεσαι να τον ομολογήσεις, δεν έχεις τίποτα. Εκεί σε θέλω να παραδεχτείς την αμαρτία σου και να σπέψεις να καθαριστείς. Είδες τι είπε ο Κύριος. Ο εμβλέψας γυναίκα η στο επιθυμίσαι ήδη εμήχευσε την καρδία αυτού. Έβαλες λογισμό, αμάρτησες. Εσύ γυναίκα έβαλες λογισμό, αμάρτησες. Αμάρτησες. Τι νομίζεις. Ίδες, βδέληγμα λέγει συχαμένο πράγμα για τον Κύριο είναι ο λογισμός ο άδικος και ο άδικος λογισμός είναι ο αμαρτωλός αμαρτωλός λογισμός συχαμένος λογισμός ανήθικος λογισμός λογισμός κλέψιας, λογισμός, λογισμός αχ Άχνα, μπορούσα μου είχε πει κάποια βριά, κάποτε βλέπω λέει στην τηλεόραση αυτό που ληστεύουν την τράπεζα και λέω άρα να μπορούσα κι εγώ να πάω να την τράπεζα. Το έκανες. Το Το έκανες. Όπως ο πορνικός λογισμός σε κάνει μιχώ απέναντι στο Θεό, έτσι και ο λογισμός της κλέψιας σε κάνει κλέφτη μπροστά στο Θεό. Η διάθεση υπάρχει. Τη διάθεση κοιτάει ο Κύριος. Τη διάθεση κοιτάει. Κάποιος που μπορεί να βρέθηκε μέσα στο φούρνο και ενώ είναι φτωχός άρπαξε μια φρατζόλα και έφυγε για να πάει να ταΐ στα παιδιά του, πιθανόν ο Κύριος θα του δώσει πολλά ελαφρυντικά. Το είπε κάποιος μάς. τώρα τελευταία τον έβγατε τη λόρση, τώρα τελευταία. Λέει γιατί τον έπιασαν κάτι έκλεψε, έτρεξε να φύγει, τον συνάπανε, έλα εδώ, του λέει γιατί έκλεψες, λέει κλέφτης δεν είμαι. Δεν είμαι κλέφτης. γάλα. Θέλω, λέει, ναι, έκλεψε γάλα. Ένα μπουκάλι, ένα κουτί γάλα. Δεν είμαι κλέφτης όχι. Αλλά σκέφτομαι ότι τα παιδιά μου θα πεθάνουν από την πείνα. Βρέστε μου δουλειά, αυτό θέλω. Υπάρχει κανένα. Και πράγματι, βρέθηκε κάποιο και τούτο σε δουλειά του ανθρώπου. Και είναι τώρα ένας αξιοζήλευτος νοικοκύρη. Υπάρχουν οι κλέφτε στη διάθεση και υπάρχουνε και οι κλέφτες στην πράξη που όμως ο Κύριος πολλούς από αυτούς τους κλέφτες θα τους αθωώσει γιατί έκλεψαν διότι ήταν η ανάγκη τέτοια που δεν μπόρεσαν να κάνουν αλλιώς σε βλέπει εσένα να έχει δέκα σπίτια επανάσταση θα γίνει και αυτός να μην έχει να μείνει επανάσταση θα γίνει θα γίνει θυμηθείτε με που σας το λέω θα γίνει επανάσταση η ίδια άρχισε αυτή η επανάσταση Ήδη άνθρωποι πήραν τα μαχαίρια και τα όπλα και βγαίνουν στους δρόμους και καθαρίζουν ο ένας τον άλλον. Για τίποτα, για το τίποτα, για 10 ευρώ, για 20 ευρώ, για να πάει να πάρει το ψωμί του. Η επανάσταση άρχισε. Βδέλιγμα Κυρίου ο λογισμός πονηρός, λογισμός άδικος. Συγχαίνεται ο Θεός τον άδικο λογισμό. Και είδες εκεί, νομίζεις ότι δεν το ξέρει ο Κύριος το λογισμό σου, ε? είδες εκεί στον παράλυτο που τον κατεβάσαν, θυμάστε από τα κεραμίδια τον παράλυτο, θυμάστε αυτό, που τον κατεβάσαν εκεί. Τι είπε ο Κύριος στον παράλυτο, σου συγχωρώ τη αμαρτία σου λέει παιδί μου. Και εκεί γύρω ήταν λέει κάποιοι γραμματείς και φαρισαίοι και σκέφτηκαν πονηρά. Ποιος είναι αυτός που συγχωράει αμαρτίες και ο Κύριος έπιασε το λογισμό τους. Είδες, σε συλλαμβάνει ο Θεός, ξέρει ο Θεός τι σκέπτεσαι. Όχι μόνο ξέρει ότι σκέπτεσαι κάτι, αλλά ξέρει και τι σκέπτεσαι και τι να σου πω για κάτι, ξέρει και τι θα σκεφτεί αύριο και μεθαύριο και παραπέρα. Τα ξέρει όλα, τα ξέρει. Ξέρει ο Κύριος. Επομένως, πρόσεξε τους λογισμούς σου, διότι θα κριθούμε και για τους λογισμούς για όλες τις αμαρτίες, για όλες τις μορφές αμαρτίας θα κριθούμε. Βδέληγμα κυρίο λογισμός άδικος. Ψυχαίνεται ο Θεός τον αμαρτωλό λογισμό. Αυτό το οποίο βάζεις στο μυαλό σου και νομίζεις ότι δεν έκανα τίποτα, δεν άκουσε κανείς τίποτα, δεν είπα σε κανένα τίποτα. Ας μην είπες Και αν δεν έκανες κακό και ζημιά στον άλλον Έκανες ζημιά στην ψυχή σου Και δεν το υπολογίζεις δυστυχώς Και είδες τι είπε ο Κύριος Η ψυχή σου είναι πανάκριβη Πανάκριβη Το ακριβότερο, το ακριβότερο στοιχείο του κόσμου αυτού Το ακριβότερο Τον κόσμο όλο λέει ο Κύριος να σου δώσουν Την ψυχή σου μην την πουλήσει. Ανότερη, ακριβότερη από όλο τον κόσμο είναι. μπορεί να υπολογίσει κάποιος πόσο κοστίζει ο κόσμος σούλο. με τα χρυσάφια του, με τα μπριλάκια του με τα διαμάτια του, όλος ο κόσμος για βάλε ουράνιος και επίγειος κόσμος για βάλε πόσο κοστίζει ουράνιος και επίγειος κόσμος αμύθιτα ποσά ε λοιπόν η ψυχή σου κοστίζει περισσότερο έτσι είπε ο Χριστός δεν το λέω εγώ τὰ είναι λόγια του Κυρίου. Και δεν το έχουμε τίποτα να πουλάμε την ψυχή μας αντί πινακίου φακής. Όπως κάποτε ο Ισάφ που πλήρωσε που πούλησε τα πρωτοτόκια στον αδελφό. του. Δέγεγμα Κυρίου λογισμό λογισμός άδικος αγνών δε σε μναι. Τι λέγει όταν έχεις μέσα σου βρωμερούς λογισμούς και τους κρατάς και το στόμα σου τα ίδια θα λένε. Αυτά που έχεις και μαγειρεύει μέσα στο μυαλό σου και τα κρατάς αυτά θα πουν και τα χίλια σου σε λίγο. Το αντίστοιχο συμβαίνει με αυτόν που έχει καθαρό λογισμό. Αγνών δε ρίσεις σε μνέ. Αν αφιλά λογισμό σου, προσέχει τι μπαίνει μέσα. Με ρωτάνε πολύ παπούλι δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν, δεν θέλω να μπαίνει αμαρτία μέσα στο μυαλό μου. Δεν θέλω. Έρχονται γυναίκε, γυρεές γυναίκε πλέον. Τι μπαίνει, μου λε μυαλό, τι μπαίνει, δεν μπορεί να φανταστείς Τι βρωμερέ σκέψεις τι ακάθαρτε τι σκέψει, δεν μπορεί να φανταστεί. Αν μπαίνουν οι λογισμοί, δεύτες. Γιατί έχει πρόσβαση ο διάολος στο μυαλό μας. Εκείνο που φτές είναι, τι γίνεται από την ώρα που μπήκε. Αν από την ώρα που μπήκε ο λογισμός, τον κρατάς, τον καλλιεργείς, τον υποθάλπεις, τον θέλεις, σου αρέσει, συνδιαλέγεσαι μαζί του, κουβεντιάζεις μαζί του, θες να σου ξανάρθει. Εκείνο πλέον είναι αμαρτία. Τρικούβερτη αμαρτία μάλιστα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα θυμάστε τούτο που λένε οι Άγιοι Πατέρες λογισμό, δεν αμάρτησες Τον κράτησες αμάρτησες Τον έδιωξες Μπράβο σου και τιμή σου Αμέσως όταν καταλάβεις ότι είσαι πρόσβαλε λογισμός άρχισε να κάνει κομποσκίνη με το μυαλό σου Κύριε Ιησού Χριστέ Ίσο. Όπως έλεγε ο Γέροντας, ο Πατήρ Παΐσιος, αιωνία του Ιμνήμη, το Αγίου αυτού, το σύγχρονο Αγίου, τι έλεγε, τι έλεγε, το να περάσουν αεροπλάνα, λέει, από πάνω, εγώ δεν φταίω. Και να μην με αφήνουν να κάνω προσευχή, δεν φταίω. Αλλά το να τους ανοίξω αεροδρόμοι εδώ στο κελί μου, φταίω. Το να τα θέλω τα αεροπλάνα, φταίω. Ως αεροπλάνα παρίστανε τους λογισμούς, το να ερχόνται οι λογισμοί δηλαδή και να μεταράζουν και να με αφήνουν να προσευχηθώ δεν φταίω ο διάολος φέρνει. Το να τους ανοίξω αεροδρόμιο μέσα στο μυαλό μου όμως και να τους λέω ελάτε προσγειωθείτε σας θέλω μ' αρέσετε εκεί πλέον το αμάρτημα ερδικό μου. Και πάμε στον επόμενο στίχο. Εκχώνηση είναι αυτόν ο δωρολήπτης. Ο δέ μισόν δώρον, ο δέ μισόν συγγνώμη, Ο δέ μισόν δώρον λήψεις Κατηγορεί τη δωροδοκία. Ο στίγης αυτός και κυρίως ομιλεί για τους δικαστές διότι όπως ξέρετε όταν πέφτουν δωράκια εκεί χάνεται η έννοια της δικαιοσύνης όταν πέφτουν δωράκια εκεί πάβει πλέον να υπάρχει δικαιοκρισία όταν πέφτουν δωράκια ο άλλος δεν βλέπει να δώσει δίκαιη απόφαση αλλά κοιτάει το δώρο που πήρε και βλέπετε ότι αυτό δυστυχώς οργιάζει και στις ημέρες μας και γι' αυτό δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανένα πλέον και γι' αυτό θυμάστε κάποτε που μιλήσαμε εδώ για την προσωποληψία όταν μιλούσαμε παλιά πριν από 7-8 χρόνια Μιλούσαμε για τα αμαρτήματα θα θυμάστε Θυμάστε τι είχαμε πει για την προσωποληψία Ο Κύριος βαστά ίσε αποστάσεις από όλους Για να μας δει μια μέρα όλους το δικαστήριο μπροστά Και να έχουμε ίση μεταχείριση από αυτόν Βλέπετε ακόμα και από τη μητέρα του την Παναγία μας εκράτσε ίσες αποστάσεις ποτέ δεν την είπε μητέρα του σας το έχω ξαναπεί πουθενά στην Αγία Γραφή δεν την προσφωνεί η μητέρα γίνε. γίνε γιατί και η υπεραγία Θεοτόκος θα καθίσει στο δικαστήριο <συσχε> μπορεί να μην έχει τίποτα και ασφαλώς δεν έχει τίποτα και είναι η Παναγία η Αγία των Αγγέλων η Αγιωτέρα η Τιμιωτέρα των Χερουβήμ βεβαίως αλλά θέλει ο Κύριος και από την υπεραγία Θεοτόκο να έχει ίσες αποστάσεις Εσύ τα πιάνεις τα δωράκια σου Αν τα πιάνουμε Τα πιάνουμε τα δωράκια μας Και τα δωράκια δεν είναι μόνο λεφτά Τα δωράκια είναι πολλές φορές Και η συγκένια δωράκι είναι και η συγκένια Αν μαλώσει ο γιο σου Με το γειτονόπλο Τι στο το μέρος θα πάρεις του γιού σου φταίει δεν φταίει να το δωράκι σου δεν είσαι δίκαιος δεν είσαι δίκαιος είσαι προσωπολήπτης είσαι δωρολήπτης παίρνεις δωράκι το δωράκι σου είναι εκείνη την ώρα ο γιώκα σου που δεν σε αφήνει να δεις το δίκαιο το σωστό Στι 27 Αυγούστου γιορτάζει ένας Άγιος Όσιος ασκητής θα σου πω και αυτό και θα τελειώσω Είναι ο Όσιος Ποιμένας, 27 Αυγούστου Αυτός λοιπόν ο Άγιος Πημένα είχε Άλλα πέντε αδέρφια που ήταν και αυτά μοναχοί Στο ίδιο μοναστήρι Ο Αβάς Πημένας ήταν ο ηγούμενος Και είχε και τους έξι αδερφούς του Τα πέντε αδέρφια που ήταν όλοι μαζί στο ίδιο μοναστήρι Είχε όμως και μία αδερφή Η οποία φυσικά παντρεύτηκε Και είχε αποκτήσει ένα παιδί Από τον γάμο της Όμως αυτό το παιδί Κάποια στιγμή μεγάλωσε κι έκανε κάποια τζόλα, κάποια κάτια, ταξία έκανε εκεί μέσα στο κράτος που μένανε, εκεί στην Αίγυπτο. Και επειδή ήξερε τώρα η αδερφή του Αγίου, ότι ο Άγιος Ποιμένας λόγω, λόγω και του κύρους που είχε είχε πρόσβαση στο δικαστή, τον γνώριζε το δικαστή, τρέχει γρήγορα στο μοναστήρι, του λέει: Το και το συνέβη. Ο αγυψούλη σου, ο αγαπημένος αγυψούλη, έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και πλέον τώρα το κυνηγάει η αστυνομία. Αμάν τι πάθαμε. Πάρε το δικαστή να του μιλήσει. Καλά του λέει, πήγαινε. Παίρνει το δικαστήριο. Μάλλον όχι, δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε, τη γράφει μια επιστολή. Λέει: Πάρε το το χαρτί και πήγαινε στο δικαστή. Το πήρε αυτή λοιπόν, χαρά, νόμιζε ότι ο αδερφούλη της θα υπερασπιστεί τον ανυψό του. Τι έγραφε το, το χαρτί, Απόρρισε ο δικαστή, λέει: Όταν το κοίταξε. Λέει: Κύριε Δικαστά, Έμαθα, λέει αυτό, λυπήθηκα για τον αγυψό μου που έκανε αυτή την αταξία. Εάν κρίνετε ότι είναι ένοχος θανάτου εις θάνατον ό,τι λέει ο νόμος. Εάν κρίνετε ότι είναι αθώος, αθώος. Μπορείς να το πεις εσύ αυτό. Δεν μπορείς να το πεις να ο δωρολήπτης. Να γιατί και σήμερικες φορές βγάζεις γλώσσα και θες να κρίνεις. Δεν θες να κρίνεις. Πόσες φορές κρίνουμε. Ενώ φωνάζει ο Κύριος μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε όχι εμεί να κρίνουμε. Να κρίνουμε. Τουλάχιστον κρίνε σωστά. Τουλάχιστον κρίνε σωστά. Βγάλες σωστή κρίση Θυμάστε το, διαβάσατε το βιβλιαράκι, το πρώτο βιβλίο που έχουμε γράψει, το πρώτο, το πρώτο, το πρόσεγεσαι αυτό. Είδε τι λέμε εκεί για την κρίση, ήδες τι λέμε. Τι σου έκανε ο άλλος, τι σου έκανε. Τι σου έκανε, σε ύβρισέ. Το δίκαιο ποιο είναι. Ας πούμε, το δίκαιο του παλαιού νόμου ήταν... Να τον υβρίσεις και εσύ. Αν εσύ δεν τον υβρίσεις. Εσύ παίρνεις ένα ξύλο και του φέρνεις στο κεφάλι. Τον αφήνει ξέρω. Άρα είσαι δίκαιος. Άρα είσαι δίκαιος. ο Κύριος είδατε ήρθε και τα διόρθωσε τα πράγματα και του παλαιού Και κατήργησε το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και το οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δεν λέγω ημίν. Αγαπάτε του εχθρού εγώ ευλογείτε τους καταρωμένους εμάς, καλώς φοιείτε τις μησούς ειναι και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων εμάς και διωκόντων εμάς. Πρόσεξε λοιπόν τα δουράκια. Πρόσεξε την προσωποληψία. Πρόσεξε αν ανοίξεις μετά το στόμα σου να κρίνεις, που δυστυχώς το ανοίγουμε συχνότατα, τουλάχιστον να είσαι δίκαιος. Αλλά σου προτείνω και σε προτρέπω να υπακούμαι στο κέλευσμα του Κυρίου μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. δεν ξέρεις να κρίνεις αποδεδειγμένα πράγματα πάντα θα παίρνεις το δίκαιο με τον εαυτό σου πάντα θα παίρνεις το δίκαιο με τους δικούς σου γι' αυτό καλύτερα άφησε την κρίση να την έχει ο Κύριος και εκείνος αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού σταματάμε λοιπόν εδώ Λίγο νωρίτερα όπως σας είπα, λόγω της πανηγύριος του Αγίου Ανδρέου και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο ας του Αγίου Νικολάου πείτε το εσείς αυτούς που λείπουν λοιπόν, ότι δεν έχουμε διακοπή του Αγίου Νικολάου να είναι εδώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας.